Έλα αποστολιστά τη για πάντα. Πώ την είναι την τελευταία που λέει ότι θα κάνει στο πράσινο που έλεγε ανάπτυξη πράσινου. Να κάνει αλλά δεν είναι αυτά που μα ικανοποιούν. Okay. Αν γίνει ανάπτυξη στο πράσινο να νομιθεί κιόλα στο πράσινο. Α, ah, γιατί εγώ έτσι ξέρω το κατάλαβα. Έλεγα ένα πράσινο ανάπτυξη που λέει ο γιορτάκι, ο βάλανδεί που τι θα κάνει, θα πεντήσει. Όχι, παιδί μου, ο Σάκτη δεν είναι πασόκοπο, ο Σάκι είναι του Κυριά, καθαρό. Καθαρό και, πάμε, και του Κυριάκ δεν γίνεται, τέλο πάντων yeah. είναι του Κυριάκου, είναι του Κυριάκου. Λέει βαφέει. Να ανέβηει αποκλείται. Να σου το δηλαδή στα σίγουρα. Ότι θα έτρωγα μακαρόνια με κοιμά από μποσχαράκι που έχει καταστρέψει ο Σάκης ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Στο έλεγε από χρόνια, έτσι. Ναι. Στο πρωί μα, από το αρχέ 90, τα μακαρόνια με κοιμά για να φάς. <χελετώ> Όχι μόνο και τα μακαρόνια θα είναι του Σάκη. Έχει βάλει και σιτάρια. Χαιρετώ! Ποιον? Όλη, φάση είσαι. Πολύ φάση. Κλασύμα του αξιολόγηση. Πολύ καιρο τώρα, Α, δηλαδή. Π... Δεν τελειώνει αυτή η φάση. Είναι εφ... μια ατελείωτητα. Δεν υπάρχει αυτή η φάση ποτέ άκουγα τώρα στο χαρτιολά το Λοβέρνο. Ο Λοβέρδο μιλούσε για τσακαλοτιάδα και για βαρουφακιάδα. Για παπακοσταντινιάδα Θα μιλήσει ποτέ. Τουλάχιστον αυτοί οι δύο ομένα ένας άσχετος, ο ομένα είναι άσχητο. Ο διάλο του είναι σχετικό προσπάθησε να κάνει πέντε πράγματα. Και στο φυλάνε ούτε έχει δικαστεί, ούτε έχει καταδικαστεί. Ποιο, παιδί μου, ο βαρουφάκη. Άι σε του βαρουφακισμού. Ε... Είσαι περιτό που λέμε πάει ο βαρουφάκη.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 Να είσαι τα αυτό είναι το μάκα έβγαλε. Λοιπόν, πάρτε και στη συνέντευξη, πάρτε και από εδώ και από εκεί. Α, ει χτύπη. Κεφιλέκη, ο Θα το φτιάξει το μέλλον. Το μέλλον του ντόπιου και του ξέρουν καπιταλιστή. Το, ξέρω, το μέλλον, είναι... αν φτιάξει ο, ο Μιτσοτάκη, το πιο πολύ να κάνει το μέλλον ή το water melon. Εκεί παίζεται ανάμεσα. Είναι το μόνο μέλλον που μπορεί να καταφέρει. Και... Αλλά και αυτό να το φτιάξει σίγουρο δεν είμαι Μάρας Ζαγαρέας στο Δελτίο Ειδήσεων. Βρέχει λεφτά σε όλη την Ευρώπη, εκτός από την Ελλάδα. Το είπε και ο Κυριάκος αυτό, <laughs> θέλω να θυμόμαστε. <laughs> Μην τα αφήνουμε έτσι, να θυμόμαστε. <laughs> δηλαδή το λες και να λεφτά υπάρχουν μαλαλογιά; <laughs> το λες. Α, γεια σα, παλικάρι μου. Γεια σας. Να είστε στα καλά και εσύ και ο θύμιο, να λέτε τις αλήθειες σας, και αλλά λυπηθείτε λιγάκι αυτή τη σύνηθε, ρε παιδιά. Δεν τη βλέπετε πώ είναι. Όχι, καταρχήν δεν τη βλέπουμε τα δι... ακούμε. Λυπηθείτε. Η γυναίκα θέλει συμπαράσταση, θέλει υποστήριξη, λυπηθείτε τη λιγάκι. Η υποστήριξη είναι να, να βρούμε έναν επιβήτο. Αυτή την υποστήριξη θέλει. Αλλιώ τι να κάνουμε Ψυχικά, δεν κάνω, αρκετά. δεν να το ψυχικό. Δεν Το σκέφτηκα, τώρα που μου το λέτε, όχι. Για χαρά. Για χαρά, κύριε Κάστορα. Ναι, ναι, αναφορικά με το προηγούμενο κοπέλα που πήρε από το τηλεφωνικό τη MR. Έτσι που κάνει στην πλάκα. Ήθελα να σου πω τη γαλέρα που είναι η MR που τη πληρώνει ανά τέσσερις μήνε. Δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν σου κάνει εντύπωση, απλά είναι γι' αυτό. Γιατί και το κοριτσάκι, καλά τα και εσύ, καλά τα έλεγε το Αλλά τέλο πάντων, που να να μου βγαίνει θα τις πληρώσει έτσι, έτσι. και τα κόμματα που τους πληρώνουν για να βγάλουν δημοσκοπήσεις παραγγελιά χρωστάνε και αυτά δεν έχουν να τους δώσουν έτσι, πόσο, πια, πια, πόσο πια, να πια. δώσει έτσι, ο Κυριάκος πόσες δημοσκοπικές εταιρείε να πληρώσει πόσες παίζουν πόσο να αντέξει ένα άνθρωπος Γεια yes. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Α, παπάκω πα, κακό. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ό, oh, παπά, μου μιλ τέτοια. Λοιπόν, χθε είδα είναι υπέροχο όπω πάντα, Σαρσά. αλλά στο δρόμο δεν σε φιλούσε καμία, μόνο εγώ σε φιλάω. Ναι, δεν πήρε καλά, δε, πήγασε γειτονιά των χορτασμένο. Δεν είχατε. Λάθο γειτονιά, καλογαμιά και όλε. Αν σεβρει εγώ στο δρόμο επιτό που θα το κάναμε κιόλα. Έξω. Σε δημόσιο χώρο, εντάξει, με τριγάρι, με τριγκάρι αλλά μπορεί να μα την πάνε. Θα περιμένουμε Έλα τώρα, πάρε ένα. Το Να σου πω δεν Α στο τηλεοπτικό, γιατί κακό είναι Γιατί καλό είναι Πού είναι το κακό, απ' τα Everest ταρπάζουμε, όχι από το κράτος Δεν ξέρω θα κάνεις, αυτές είναι οι κομμένε. Γιατί κομμένες δεν κατάλαβα, απ' τα Everest ταρπάξαμε Α, Όχι από τράπεζα, όχι από την κρατική διαφήμιση Ά, στο Ρε, Δε το σέβομαι Να <laughs>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 Πώς είναι τελικά, γιατί αυτοί ήτανε πολύ λίγοι που προσκυνάγανε τον Καματερό και τον Κάθε Καματερό. Οι άλλοι που είναι εκατομμύρια, αλλά και εντολμάρια για κανείς να μιλήσει, αλλά αυτό είναι για μένα. Άμα ξυπνήσουνε... Όχι, άμα ξυπνήσουν δεν είμαστε έτοιμοι για ξύπνημα. Άμα ξυπνήσουνε περίμενε, να προειδοποιήσουνε κανένα δύο χρόνια πριν. Αντιμοστούμε και εμείς.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 Ακούτε, αγαπητοί. Κρυάδα, και προβουσκίδα Κρύφτηκες πίσω από μια εφημερίδα. Κάνεις πως διαβάσεις και δεν μας χαιρετάς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 Εν όψη της 25ης Μαρτίου και προκειμένου να έχουμε επαρκή χρόνο να προμηθευτούμε όλα τα υλικά, θα μπορούσε στην Παρασκευή να βάλει στη συνταγή για μπακαλιάρου. Ναι. Γεια Μπορείτε Μου δείτε τη συνταγή. Ορίστε. Συνταγή το βακαλάο. Το βακαλάο, παρακαλώ πείτε μου τι δεν σημειώσατε. 6 φύλλα. Ε, δηλαδή το βακαλάο. 6, 6, 6 φύλλα, ναι. Θα βαίνω. Πρέπει να τον έχετε εξαλμυρίσει. Ναι, ναι. Μην το βάλετε έτσι με το το φοντρό μέσα, θα λισάξεις. Α, έξει φύλλα, θα τα κόψω δηλαδή κομμάτια. Θα τα κομμάτια, κομμάτια. Ναι. Έχετε μαχαίρι κοφτερό... Καλά, θα... Κάτι θα βρείτε, αλλιώ με σουγιά. Πώ το κόβουμε, παιδί, με καφέ, με κοφτερό μαχαίρι. Με κοφτερό μαχαίρι, ναι, το βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπή. Α. α. Ναι, και τα κόβουμε σε παραλληλόγραμμα κομμάτια. Α. Οι πλευρέ να είναι 4 επί 6. Α. Έτσι ψήνεται καλύτερα. Φάω, ναι. Μην έχει τώρα άλλο σχήμα το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο. Δεν ξέρει ποιο ψήθηκε καλά. Τα. σαν το κόκαλο. Ναι. Από τα πλάγια θα κοπεί. Από τα πλάγια, ναι, ναι, ναι. Oh, το κόκαλο. Δεν θα κόβει το κόκαλο. Να σα πω. Ναι. Τρει Τρει ντομάτε, Κρεμμύδια Ναι κρεμμύδια ναι ε, Μπαχάρι Και μπαχάρι αναλόγως τα γούστα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 να γίνει λιάτσα και, και μπούκοφο, μπουκόβο. Θα φαίνετε λεπτά στο φούρνο, δεν ναι. θα τα βάλουμε το χρεμμύρι, το στο κατσαρόλα. Ναι, τι, τι φαΐ είναι αυτό που φτιάχνουμε το ώρα, ναι και? να τις να βάλουμε, τη... α, και πιπεριά. Πιπεριά, οπωσδήποτε πιπεριά, ε, πιπεριά, ναι. αλλά τις καλές, τις χλωρίνη. Να σα πω τίποτα άλλο. Το μεράκι μου, νομένη και η καλή όρεξη. Άνυθο βάλατε, σα είπα, Άνυθο. Λίγη ζάχαρη, όχι. Δεν σα είπα, Άνυθο. Τι δεν το είχα. Και άνυθα λίγο, ε. Ναι, Κι αν μπορείτε να βρείτε, θα δώσει άλλη γεύση, θα το απογειώσει. Γειαστά, γειαστά αρχιδοκούκουτσα. Απογειώνει τη γεύση. Κι όμω με στι κόκουλα ή στι λαύρε, Μέσα με και περίπονα και άβρε, Λάμπησαν το πιο πολύτιμο. σε να σημαίνει ο ύψο, είναι σε τη στιγμή που σπάζει τον κλειό. <Διερ>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 Προγόνων του ηγετών αυτών των Μητσοτάκυρων και αυτών των Βενιζέλων. Απολύτως Πρόεδρε, φορτίο βαρύ για σένα. Απολύτως Αλλά ελπίδα μεγάλη για εμά. Η χώρα όλη σήμερα κρέμεται από τα Φυύ, Σου. Δεν μου λες δεν κουρέζα. Εσύ είσαι του κόμματο και με ρωτάτε εσεί κύριε Υπουργέ. Α τι κουβέντε, ρωτάω: Είσαι στο κόμμα ναι ή όχι. Είχα είμαι. Walecie, w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 Και θέλω και μια αφιέρωση Βάλε ένα compilation Από αυτούς που κάνουν όλα αυτά που κάνουν για το καλό μας Και το τραγουδάκι τη Μιλιώκα Για Καθώς το, το καλό μου, για το καλό μου αυτό είναι Ακούμε πολλές φορές Ότι η οικονομία μπήκε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξη Για το καλό μου Προβλέψεις ότι το 2017 Θα είναι η χρονιά με... 2,7-2,5-3% αυτές είναι οι προβλέψεις της Κομισιόν και του Δουνουτού για την Ανάπτυξη. Για καλό μου. Θέλω λοιπόν και σήμερα να πω στους Έλληνες εμπιστευθείτε μας. Για το μου. Αυτό που κάνουμε λοιπόν δεν πρόκειται να το εγκαταλείψουμε.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 Καλό Και είναι στο θάλαμο 9 Για το καλό μου Σαν βου από αυτή τη φυλακή Κανείς δεν θα με περιμένει Στην ηρεμία Για να βρω Το εαυτό μου Σε ευχαριστώ βανίγερο Ξέρω ήδη έχεις αντιρήσεις Μα ούτε εγώ σου λέω να χωρίσεις Λέω με δυο λόγια μόνο Σ' αγαπώ Λόγια ειδοποιού για τον αγώ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 Αποστολή! μαλα***ς είναι ρε Ήθελα να σου το πω και εγώ, αλλά δεν, δεν είχα το τηλεφωνό σου Είναι πολύ μα***ς, ε! Νόμιζα εσύ, ποιος? Δεν λέω το όνομά του γιατί μαλα***ς είμαι να τέχω στα δικαστήρια Μη μου το λες, τι σου λέει ρε, ε, όχι ρε Κίμωνα, ο μη μου το λες ρε Και σκέψα μου κάνει αγωγή, ό,τι εννοούσε αυτόν Ε, φωτογράφησε τον, ποιον Τι σου λέει ρε, ε, ε, ο μη μου το λες Κίμωνα <Τι> Κάτσε να Ωραία, αν είναι τόσο μαλάκα να μου κάνει αγωγή ότι αυτόν, να νομίζω ότι είναι μόνος μαλάκα στην Ελλάδα, Λέ, Όχι, μου το λες, μωρέ. Τι είναι πολύ μαλάκα αποστολή. Ωραία, φωτογράφησε το Το ξέρεις, λίγο το μαλάκα μένα, το ξέρεις. μου το έπρε. Έχει χρέη και επιστώσει. Τρελαίνεσαι για πολιτικέ εκδόσει. Αύριο να δούμε. ποια πόρτα θα χτυπά. Αφού και αυτό το αύριο το αλλάνει. Όργανο του κόμματο το έχει κάνει. Ποιον θα περιμένει και ποιον θα τειρανά. <Κι> Ποιο θα αναλάβει τι είναι ευθύνη. Τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη. Να το δικαστήριο ύψωνε τεράποδο. Για το σου, το φτερό, αλλά και, για σου και τώρα μια και μιλάμε για κομματόσκυλα. Να ζήτησε ένα τραγουδάκι για την Παρασκευή. Ζήτα τσάμπαϊν. Είναι. είναι ένα τραγουδί που λέγεται Τα παιδιά στα κόμματα. Αυτό λευκέ γαλάζιο ποντικέ μου. Έλα. Λευκέ γαλάζια ποντικέ μου. Εγώ σου λέω να χωρίσει. Λέω με δυο λόγια μόνο μου αγαπώ. Λόγια ειδοποιού για τον αγώνα. Λόγια σα βιολί σε αραβόνα. Με ότι ω τώρα μάχεται λιψό.